Στοίχη 20-40. Πανούργια ερωτήσει για τον φόρον και την ανάσταση των νεκρών. 20. Και αφού οι καιροφυλάκτησαν, απέστειλαν κατασκόπου, οι οποίοι υπεκρίνονται ότι ήσαν ευσυνείδητοι και ενδιαφέροντο πολύ να συμμορφώνονται προς το δίκαιο. Τους έστειλαν δέδια να το αποσπάσουν κάποιων λόγων ενοχοποιητικών, ώστε να τον παραδώσουν στην αρχή και την εξουσία του ηγεμόνος. 21. Και τον ερώτησαν και είπαν... Διδάσκαλε, γνωρίζομαι ότι ορθά και αληθή λέγεις και διδάσκεις, χωρίς να παρεκκλίνεις διόλο από την ευθείαν γραμμήν και δεν λογαριάζεις ανθρώπους, ούτε χαρίζεσαι εις πρόσωπον, αλλά βασιζόμενος πάντοτε στην αλήθειαν, διδάσκεις τον δρόμων του Θεού. 22. Σε συμβουλευόμεθα λοιπόν... Επιτρέπεται η εμά που στον λαό του Θεού και βασιλέα έχουμεν αυτόν τον θεόν να δώσουμεν στον Κέσσαρα φόρον ή δεν επιτρέπεται. 23. Αντελήφθη όμω την πονηρία τον και του είπε: Γιατί με εκθέτεται ει και ζητείτε να με συλλάβετε σπαγίδα. 24. Δείξατε μου ένδυνάριον: Ποιού την εικόνα και επιγραφή να έχει το νόμισμα αυτό, απεκρίθησαν εκείνοι και είπων, του Κέσσερο. 25. Αυτός δε τότε του είπε «Μόνοι σας εδέχθητε στα συναλλαγά σας τα νομίσματα του Κέσσερος και με αυτά διενεργείτε το εμπόριό σας και διευκολύνεστε ίσας μεταξύ σας σχέσεις. δώσετε λοιπόν ο πίσω εις Κέσσερα εκείνα που ανήκουν ιστον τον Κέσσερα, τους φόρους δηλαδή και την υποταγήνη στους νόμους που ασφαλίζουν την απονομή του δικαίου και την ειρηνική συμβίωση των πολιτών». Δώσατε δέ και εις τον Θεόν εκείνα που ανήκουν στον τον Θεόν, δηλαδή ολόκληρον των εσωτερικών σας άνθρωπων και όλων των εαυτών σας. 26 Και δεν κατόρθωσαν να του πάρουν ούτε των παραμικρών ενοχοποιητικών λόγων ενόπιον του λαού, ο οποίος τη στιγμήν εκείνην τον ήκουε και θα εχρησίμευε ενός μάρτης, και θαυμάσαντες για την του εσιώπησαν. 27 Επλησίασαν δε τον Ιησούν από τους αδουκαίους μερικοί που έλεγαν ότι δεν υπάρχει Ανάστασης Και τον ρώτησαν 28, και είπαν Διδάσκαλε Ο Μωυσής μας έγραψε στον νόμο Εάν ο αδελφός κάποιου αποθάνει και έχει γυναίκα και αποθάνει ούτως άτεκνο. Πρέπει να πάρει ο αδελφός αυτού τη γυναίκα Και να γεννήσει με αυτήν απόγονων των αποθανώντα άτεκνων αδελφών του 29 Ήσαν λοιπόν επτά αδελφοί και ο πρώτος, αφού ενηφεύθη μία γυναίκα, απέθανε να άτεκνος. 30. Και έλαβε ο δεύτερος την γυναίκα αυτή. αλλά και αυτός απέθανε να άτεκνος. 31. Και ο τρίτος την επήρεν όπως και ο δεύτερος, το ίδιο δέκαμαν και οι επτά. Δεν άφησαν όμως τέκνα και απέθαινον. 32. Ύστερα δε από όλους, απέθανε και η γινή. 33. Κατά την Ανάσταση, λοιπόν, ποιο εκ των επτά αδελφών θα γίνει σύζυγος, διότι όλοι την επήραν γυναίκα. 34. Και απεκρίθηκε τους ο Ιησού, Αυτοί που ζουν στην παρούσα ζωή και είναι παιδιά του κόσμου αυτού που θα παρέλθει, αυτοί έρχονται ει γάμων και υπανδρεύουν έπειτα και τους απογόνους των. 35. Εκείνοι όμω που αξιώθησαν να απολαύσουν τον αιώνα και τον κόσμο εκείνων το μέλλοντα και ουράνιον και να αναστηθούν ενδόξω εκνεχρών, ούτε αυτοί οι ίδιοι έρχονται ει ούτε υπανδρεύουν τους απογόνου 36. Αλλούτε και είναι ανάγκη να έλθουν εις γάμον, του οποίου ένας από των σκοπών είναι να προλάβει την δια του θανάτου εξάλληψη του ανθρωπίνου γένους. Και δεν είναι ανάγκη να έλθουν εις γάμον, διότι πλέον δεν είναι δυνατόν να αποθάνουν, επειδή όσοι ζουν εκεί έχουν φύση ναύθαρτον και αθάνατον, όπως οι άγγελοι και οι του Θεού. Διότι τα σώματά των δεν θα προέρχονται εκ γεννήσεω αρκική, αλλά θα ξαναγεννηθούν δια της Αναστάσεως, την οποία θα πραγματοποιήσει η άμεσο επέμβαση του Θεού και όχι η παρέμβαση αρκικών γονέων. 37. Ότι δε οι νεκροί, το εφανέρωσε και ο Μουησίστη στο μέρο τη γραφή που γίνεται λόγο περί της Βάτου. Όταν δηλαδή αποκαλεί και αναφέρει τον Κύριον ω τον θεών του Αβραάμ και τον θεών του Ισαάκ και τον θεών του Ιακώβ. 38. Ο Θεό Δε δεν είναι Θεό νεκρών, του οποίου ο θάνατο εξεμυδένισε, αλλά είναι Θεό ζωντανών. Διότι όλοι, και αυτοί που διημάσινε πεθαμένοι, δια των Θεών είναι ζωντανοί, και εξακολουθούν να ζουν και να ευρίσκονται οι σχέση και κοινωνία κοινωνίαν με τα αυτού, και δια διατελούν ει κατάσταση λιθάργου και αναισθησία. 39. Τότε, μερικοί από του γραμματεί που επίστευγαν στην ανάσταση, απεκρίθησαν και είπαν: Διδάσκαλε, καλά ομίλησε. Σαράντα. Δεν ετόλμουν δεν πλέον να τον ερωτούν τίποτε, διότι πάντοτε εξήρχε τον νικητή από την μεταυτόν συζήτησην.